από την νέα ελληνική ροκ σκηνή. Σας καλωσορίζουμε σήμερα. Το αιάν. Η Ελλάδα θα ήταν ένα μονακό. Καλώ ήρθατε λοιπόν. Με αυτή την επιτυχία καινούργιο τραγούδι. Το ακούσατε, σε ροκ εκδοχή. Το έχουμε ξανακούσει από τα κίτρινα ποδήλατα Γιατί να μην το ακούσουμε και σήμερα που έχουμε και επέτειο Γιατί σαν σήμερα ε, λήφθη μια απόφαση σε αυτό τον τόπο, στα εξάρχεια για την ακρίβεια. Και από τότε χάσαμε την ευκαιρία να γίνουμε μονακό. Γιατί σαν σήμερα φτιάχτηκε το ΕΑΜ Οπότε ανέβηξε αμώ δεν έχει μονακό. Αν έχει μονακό, δεν έχει άμ. Δεν έχουμε στο μονακό αμ. Αυτά είναι τα θέματα, αυτά είναι τα διλήμματα και αυτές είναι οι διαπιστώσει. Οπότε, αυτή ήταν μια κυρία Κροάτρια, θα την ακούσουμε τώρα γιατί ακούμε μόνο αυτό το απόσπασμα που είχε πει τότε σε μια εκπομπή ακούγοντας πάλι για το ΕΑΜ και δεν ακούμε όλο το απόσπασμα το οποίο ήταν, και πάλι θα το ακούσουμε όλων δεν ακούμε ένα πιο εκτενές απόσπασμα το οποίο ήταν πάρα πάρα πολύ καλό. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Πειράτη Real News. Ναι. Αυτή τη στιγμή έχετε μια εκπομπή. Ναι. Είναι κάποιο δημοσιογράφο ο οποίο συνεχώ εκτιάζει το ΕΑΜ και το ΕΑΜ. Ωραία. Λοιπόν, πείτε στο δημοσιογράφο, γιατί δεν μου φαίνεται να είναι πάνω από 40 χρονών, να κάτσει να διαβάσει ιστορία. Και θα δει ότι αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα μονακό. Το ΕΑΜ έπρνε τα έμπλα από του Άγγλους και έκανε δήθεν ότι θα σώζαν την Ελλάδα, δήθεν ότι έκαναν αντιστασιακού αγώνε με μερικέ κολογεφυρούλες με μερικέ κολογεφυρούλε, αλλά στην πραγματικότητα είχαν σκοτώσει πολλού Έλληνε πατριώτε και στην Μέση Ανατολή και στην Ελλάδα ο, ο Βελουχιώτης, ο Κλάρας τι έχετε να πείτε, το, ο Βελουχιώτης ο μεγαλύτερος αλιταράς. Ε, πρέπει να υποθούν όλα αυτά. Τα είχε πει τότε η κυρία και έχει γίνει η σημαία μα. Την έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ τη συγκεκριμένη ακροάτρια. Φαντάζομαι είναι κι άλλοι σαν τη συγκεκριμένη. Υπάρχουν και από την αντίθετη πλευρά. Έχουμε και πολλού, αλλά έχουμε και από αυτή την πλευρά. Πολύ ωραία τα είχε θέσει τα θέματα και κυρίω για τι κόλογε που είχε ανατινάξει τότε το ΕΑΜ και με τον Αλυταράτον Άρητον Βελούχιότη Ψύχρεμα, όπω ταιριάζει. Κάπω έτσι Ψύχρεμα τη απάντησε κι άλλος. Και σίγουρα αυτό ο εν λόγω με διαπλέκο, Όπω τόσοι και τόσοι θα μα μιλήσει για το ΕΡΑΜ, το μεγάλο καρκίνομα του ελληνικού κράτου και έφυγε. Νάμ, δεν θα φουν τα κωσερβοκούρια μέσα. Αισθύντει από το χάμ Μα Έλληνα να μιλάει έτσι σε Έλληνα, πού ακούστηκε. Ελληνόπουλο να μιλάει σε Ελληνοπούλα, έτσι ήταν το τέλο τη συνομιλία. Κάπω έτσι με κάτι κονσερβοκούδια είχαν κλείσει. Ο αποστόλο τότε και η συγκεκριμένη κυρία, αγαπημένη Ακροάτρια, η οποία έθεσε τα θέματα όπω δεν τα είχε θέσει μέχρι τώρα κανεί και έδωσε επιχειρήματα στη σύγχρονη Νέα Δημοκρατία, λάθο. Στη σύγχρονη δεξιά, ότι είχαν γκρεμίσει και γέφυρε. Δεν το είπε αυτό. Είχαμε μια κομψότατη γέφυρα. Αυτή εκεί του Γοργοποτάμου, τι όμορφη με τι καμπύλε, με τα σίδερα, με τα πέτρινα στυλώματα, τι κολόνε. Και πήγαν οι αχαίρευτοι που μόνο να γκρεμίζουν, ξέρουν, και γκρέμισαν αυτήν την ωραία γέφυρα. Εμεί τη λέμε ωραία γέφυρα, η συγκεκριμένη την είπε Κόλογεφυρούλα. Σε ολόκληρη την Ευρώπη που τσαραπάτησε ο Χίτλερ, δεν έχει να σημειωθεί ιστορικά μια τέτοια ηρωική επιτυχία σαν και αυτή τη αναδύναυση τη γέφυρα του Γοργοποτάμου.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 Ο όρκος των ταγμάτων ασφαλείας Ορκίζομαι εις των θεών των Άγιων του των όρκων Ούτε θα υπακούω απολύτω ή του διαταγά του αρχηγού του γερμανικού στρατού Αδόλφου Χίτλερ. Γνωρίζω καλώ ότι δια μία εναντίον των υποχρεώσεών μου, τα οποία δια του παρόντο αναλαμβάνω, θέλω τιμωρηθεί παρά των γερμανικών στρατιωτικών νόμων. Ο ένα ουρκιζόταν στο λαό και στη Λευτεριά του και ο άλλο στον που είχε κατακάψει χωριά. Είχε βιάσει, είχε σκοτώσει, είχε κάνει αυτά που είχε κάνει και στην Ευρώπη και εδώ στον τόπο μα. Και μόνο οι δύο όρκει δίπλα-δίπλα δείχνουν πολλά. Δεν είναι η εκπομπή για το χθε, για το σήμερα είναι. Για το σήμερα και για το αύριο είναι. Δεν είναι αφιέρωμα στα όσα έγιναν πριν κάποιε δεκαετίε. Όλα αυτά είναι για το σήμερα και το αύριο. Έκανε λάθη το εάν προφανώ όποιο κάνει τέτοιου τύπου και τόσο μεγάλα, φτάνει σε τόσο μεγάλα και υψηλά μεγέθη. Προφανώ θα κάνει και λάθη. Όχι αυτό που. Ακούσαμε στον Όρκο να μην παραδοθεί το όπλο αν δεν ξεσκλαβωθεί ο λαός, η πατρίδα και ο λαός δεν γίνει Αφέντη στον τόπο του. Αυτό ήταν ένα λάθος, τεράστιο. Ένα άλλο λάθος, όχι και τόσο μεγάλο ή μάλλον τώρα που το σκέφτομαι εξίσου μεγάλο είναι αυτό που ακολουθεί. Αλλά το ωραίο είναι ότι εγώ μπήκα στο συνδυασμό και δεν ήμουν ο πρώτο στη σειρά, είπε, είπε ποτήτρα για σταυρό. Ήρθα τέταρτος Είχα. και βγήκα β Διότι απίχει το ΕΑΜ. Εάν το ΕΑΜ είναι, είχε το λάβει μέρος στις εκπληκές αυτές, ναι. εγώ δεν θα είμαι πολιτικός. <laughs> <laughs> <laughs> το ΕΑΜ θα έπαιρνε σίγουρα τους μισούς. Εμείς δηλαδή αντί για τέσσερις θα πέρναμε δύο. Εγώ δεν θα έπαιρνα βουλευτή, Δεν <laughs> είναι να συνεχίσω εγώ, δεν θα καούρα να <έπαιρναν> γίνω βουλευτής <laughs> <θα> να <έπαιρναν> πολιτευτώ. <laughs> αν το εάν Με, είχε το λάβει το μέρος στι εκλογέ αυτές εγώ δεν θα είμαι πολιτικό. Με βάλει και παλαμάκι από κάτω από τον ύμνο και λέει εδώ μια ακροάτρια να γυάσουν τα πεθαμένα της της γυναίκας που σας πήρε Δεν ξέρω αν έχει πεθάνει, μπορεί να είναι και ζωντανή. Τέλο πάντων, άμα θέλετε εσεί να την πεθάνετε, βρείτε τα. ήσασταν, είστε και θα είστε μοιάσματα, τυχοδιώκτε και μυρολάτρε. Και συνεχίζετε τα καλά τη λόγια. Ο Άριστον ο μεγαλύτερο αλυταρά του έθνου, βιαστή, εγκληματία και δηλωσία. ή μήπω το ξεχάσατε ότι ήταν δηλωσία. Άηση χτύρ μεσημεριάτικα. Δήμητρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σα λόγια, κυρία Δήμητρα. Όποιο άλλο θέλει έτσι όμω να εκφραστεί και γι' αυτό το θέμα και με τόσο καλά λόγια, σα περιμένει με την ίδια αγάπη. Να σα δεχτεί και να ακούσει ό,τι έχετε να πείτε με το στοϊκό του ύφο. Να το φέρουμε και λίγο στο σήμερα, γιατί άλλο να λέμε εμεί για το ΕΑΜ, άλλο να λένε ο Μητσοτάκη, που εξαιτία του ΕΑΜ τον είχαμε και έχουμε και όλη την οικογένεια και θα την έχουμε από ό,τι φαίνεται και τα επόμενα χίλια χρόνια. Ε, και άλλο να μιλάει ο συνεχιστή ο Άξιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πρόγραμμα και σχέδιο για την ανόρθωση τη οικονομία. Πέρα όμω από πρόγραμμα και σχέδιο για το πώ θα κυβερνήσει αύριο, πρέπει τώρα Να βρεθεί δίπλα στου ανθρώπου που έχουν ανάγκη. Και αν θέλουμε να μιμηθούμε τα βήματα συντρόφων μα των παρελθών στι πιο λαμπρότερες σελίδε τη ιστορία τη αριστερά στον τόπο, πρέπει να θυμηθούμε εκείνο τον στίχο από ένα τραγούδι για το ΕΑ που μα έσωσε από τη σκλαβιά αλλά μα έσωσε και από την πείνα. Το θυμόμαστε. Αλλήλω, το ακούμε και συνέχεια. Τι σχέση έχει το στίχο του τραγουδιού που όντω έσωσε και από τη σκλαβιά και από την πείνα. Με τα τωρινά και οι όποιε οι συσχετισμοί γίνονται, τη σχέση έχουν με τα τωρινά, που και σκλαβιά έχουμε και πείνα, είναι ένα ωραίο θέμα προσυζήτηση, δεν είναι στα όρια αυτή τη εκπομπή. Γιατί έχουμε μια εκδήλωση το βράδυ, υπάρχει μια εκδήλωση έκτακτη, προέκυψε εκτάκτο και πρέπει να ενημερωθούν οι βουλευτέ του αριστερού κυβερνώντο κόμματο. Παρακαλώ. Ε, ναι, καλημέρα. Γεια σας. Ε, Είναι εκεί το γραφείο. του κύριο Παλάφθα. Α, τι κάνετε, ε, είμαι ο ρε τη Οντούλα από το γραφείο του κυρίου Φλαμπουράρη. Καλά είστε, Μια χαρά τι κάνετε. Καλά, καλά, καλά. Σύντροφε, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Έχω, ήθελα να επιβεβαιώσουμε αν ήρθε το Courier για την απόψηνή βραδιά. Είναι μια έκτακτη εκδήλωση που βάλαμε τώρα. Είναι εν ώψη τη 27 Σεπτεμβρίου τη ίδρυση του ΕΑΜ. Ναι, ναι. Και έχουμε κάνει ε, απόψε μια έκτακτη εκδήλωση. Φαντάζομαι το γνωρίζετε, γιατί έστειλα και το κούριερ, σε λίγο θα έρθει. Να επιβεβαιώσουμε λίγο ότι σήμερα θα γίνει στον Ιανό παρουσίαση του συντρόφου του Αλέκου του Φλαμπουράρι, ο ίδιος με πήρε απλά για να κάνω μια επιβεβαίωση Τι στο κουριακό που θα έρθει η πρόσκληση, είναι 8 η ώρα το βράδυ, στον Ιαννό θα παρουσιάσει βιβλίο Θα παρευρίστε ο ίδιο ο σύντροφο ο τσίπρα, έτσι ο πρόεδρο. Λοιπόν, ε, απλά τώρα σα τα λέω λίγο για να τα σημειώσετε εντάξει. Αυτό εγγραφή το ροτογραφίο του Υπουργείου, μέχρι να έρθει σωστά καλά. Εντάχη, βέβαια, λίγο σύντροφη μην γίνει κανένα μπέρδευμα. Λοιπόν, ωραία. θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου. Ο τίτλο θα είναι εάν και δίκαιη ανάπτυξη, έχει να κάνει αναφορά στο παρελθόν και στο σήμερα. Καταλαβαίνετε, φαντάζομαι. Ναι. Στάση αντίσταση. Ωραία. Έτσι, πώ λέμε, η στάση κολλιά παραδείγματος παραδείγματο χάρη. Ωραία. Έτσι, είναι στάση αντίσταση και α, θα προλογίσει ο σύντροφο ο Καρανίκα. Ωραία. Έτσι, έτσι, αυτά τα γράφει προ Εγώ θέλω περισσότερο τα... να δεσμεύσω το χρόνο του Υπουργού απόψε. Βέβαια, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Θα, ε, ε, εννοείται ότι θα εκτιμηθεί έτσι, ε, από έτσι, τον κύριο Φλαμπουράρι. Θα είναι κάμερε, τα αλλή αλλή γνωρίζουν, μαζί. Ενημερώστε άμεσα, διότι έγινε, πολύ. χαρά. Τον τίτλο του βιβλίου τον ακούσατε, Εάν και δίκαιη η ανάπτυξη, Στάση-αντίσταση κατά το κολιάτσο, όπω λέει και το παλικάρι εκεί από τον Φλαμπουράρη. Τα όλα αυτά γίνανε για να δεσμεύσουμε τον χρόνο του Μπαλάβα, μην και κάνει κάτι άλλο και δεν πάει στην εκδήλωση που γίνεται στο βιβλιοπωλείο. Γιατί η εκδήλωση είναι σημαντική, σημαντική, γιατί θα παρευρεθεί και ο Αλέξη Τσίπρα και ξέρετε, αυτοί όλοι τα τηρούν. Ενημερώσαμε τον έναν υφυπουργό, να ενημερώσουμε και τον υπουργό που τι τελευταίε μέρε παίζει πολύ στα μέσα ενημέρωση. Πολιτικό γραφείο πανεγότητα Κουρουμπλή παρακαλώ. Ε, ναι, γεια σα τι κάνετε. Ορέτη ντούλα, από το γραφείο του κύριο Φλαμπουράρι. Παρακαλώ. Καλά είμαστε. Μια χαρά εσεί. Καλά, συντρόφισα μια χαρά καλημέρα. καλημέρα. Ε, πήρα να επιβεβαιώσουμε λίγο αν έχουμε λάβει το κούριερ για την απόψινή πρόσκληση, την έκτακτη λίγο εκδήλωση που βάλαμε. Έχει έρθει. Τιλατε εδώ. Ναι, ναι. ναι. Το γραφείο για μέσα λεπτό. Το γραφείο, το πολιτικό ρωτήσετε λίγο, σας από το γραφείο του κύριο Φλαμπουράρι. Είναι πολύ από το Εκθέθε δεν ήρθε τίποτα. Καμά, για να, να σημειώσουμε λίγο λογικά θα έρχεται. Είναι στο δρόμο για το στείλα με πρωί κατά τι 8. Λοιπόν, για μισό διότι θα... για σημείωσε ότι θα σούρθηκε η πρόσκληση. Συντρόφησά μου. Εσύ Εξ... είσαι στο Εξ... Υπουργείο ή στο γραφείο του Ιδρύματο. Έχει, στο γραφείο, στο γραφείο, στο γραφείο Εσύ. του Υπουργού. Γνωρίζει πόσο εργασιωμαί είναι και τώρα με ελέγχει και μένα, απλά επειδή μπήκε έκτακτα η εκδήλωση σήμερα στον Ιανό. Είναι για την ίδρυση σήμερα 27 Σεπτεμβρίου, είναι για την ίδρυση του Ιάννου. Το γνωρίζουμε, έτσι, φαντάζουμε. Θα είναι ο ίδιο ο σήμερα σήμερα. Θα είναι το βιβλίο του Συνδόλου του Αλέκου, του Φλαμπρά και θα έχει τίτλο Εάν. το σημειωνείς Ναι. Εάν και δίκαιη η ανάπτυξη. Στάση αντίσταση Και δίκαι... Στα... Και Εάν και δίκαιη η ανάπτυξη. Ανάπτυξη, ναι. Στάση αντίσταση Πώ λέμε, στάση, κολλιάτσου. Mm. Έτσι. έτσι αντίσταση. Λοιπόν, παίρνω τη λεπτή ώρα, θα... είναι 8. Θα... Είναι 8 η ώρα. Έτσι, θα παρευρεθεί ο ίδιο Τσίρα. Μπήκε έκτακτη τώρα ξέρει γιατί είναι με τι πετρελόκιδε, λίγο με αυτά λίγο ε, να, με του καμένου και λοιπά που μα έχουν βάλει τα ζητήματα, τώρα λίγο να του τελειώνουμε λίγο με του δεξιού εκεί πέρα. Δε, θα προογήσω ο σύντροφορο Καραμίκα. Θα τραγουδίσει έχουμε και το σύντροφοτο Χρίστο το δάντι που θα τραγουδήσει τα καινούρια τα Αντάρτικα. Έτσι. Και έχουμε κάνει κάποιε παραλλαγέ, α πούμε, για να μπορέσουν να παίξουν. Έχουμε αποπίσω και μια εταιρεία παραγωγή στην οποία θα τα προωθήσει αύριο σε όλου του τροδεφωνικού σταθμού τη χώρα. Θα είναι κάποιε αλλαγέ, α πούμε, αντάρκων τραγουδών. Έτσι, το τρία γράμματα που πάντα φωτίζει, παραδείγματο χάρη που λέει του Ιάννου, θα γίνει έξι γράμματα, πάντα φωτίζουν την αριστερή μα τη γενιά. Uh -huh. Αυτό το έχει κάνει διασκευή ο ίδιο ο Χρυστο Σοδάντη, ο, ο οποίο uh -huh. είναι ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, εντάξει, δεν το λέμε τώρα, θα το αποκαλύψουμε απόψε το βράδυ. Έτσι. Yeah. Και μα δείχνουν φωτεινό το δρόμο για να φέρουμε τη λευτεριά. Φωτεινό θα αλλάξει, θα γίνει. Μα δείχνουν το δρόμο τη ανάπτυξη. Έτσι και θα είναι ας πούμε μια εκδήλωση η οποία θα συζητηθεί την ε, επόμενη ημέρα. Λοιπόν τα λέμε πάλι. πώς το βράδυ. Έγινε είναι, λοιπόν έλα, εντάξει πια. ο υπουργό είναι καλά δεν για υπάρχει. Είναι, είναι. Τέλεια εντάξει οκ okay. έχω μιλήσει και με το φλαμπουράρι ξέρι, ξέρω και για το εσωτερικό τους έτσι, για το εσωτερικό θέμα που συζητήσαν πρόσφατα για την πιτρολοκυλίδα όλα καλά κρατάμε. Okay. Εντάξει έγινε συντρόφισσα. Να σε καλά, έλα καλά. για χαρά καλή συνέχεια Μην πείτε πουθενά ότι ο Δάντη είναι Σιριζέο. Θα γίνει η αποκάλυψη σήμερα το βράδυ στο ρόλο του Ορέστι Ντούλα. Έτσι τον είπε, είναι ο Γιάννη Μήτη. Να φύγουμε από αυτά λίγο. Είναι και πεζά, είναι και πολύ αριστερά. Γιατί εδώ μίλησαν όλοι αριστεροί μαζί. Βιβλία, συγγραφείς, φλαμπουράρη, εργασιομανή, ο Ντούλα και όλοι οι υπόλοιποι. Και να πάμε σε πιο light θέματα. Τζάπα μάγκα είναι αυτό που σηκώνεται από εκεί και προκαλεί να γίνει προκαταρτική επιτροπή, προεξεταστική επιτροπή και στην εξεταστική κρύβεται πίσω απ' φούστες του κυρίου Τσίπρα πίσω από τι φούστες του κυρίου Τσίπρα κρύβεται πίσω απ' τις φούστες του κυρίου Τσίπρα Η τώρα Μπακογιάννη, δεν είναι μοντάζ, έτσι ακριβώ το είπε στην Βουλή. Ξεσηκώθηκαν οι Σιριζέοι από κάτω. Τι ξέρετε, το ξέρουμε όλοι και δεν μα το λέτε κτλ. Το επανόρθωσε μετά. Είπε ότι δεν φοράει φούστε ο Τσίπρα. Φοράει παντελόνια. Ηρέμησαν οι Σιριζέοι. Ε, έκατσαν κάτω εφόσον έγινε η επανόρθωση. Συνεχίστηκε ο κοινοβουλευτικό διάλογο προχτέ. Πάρα πολύ ωραία. Εσύ σε κλέφτη, εγώ με κλέφτη. Σε κρατάω με ένα εκατομμύριο, με κρατά με δύο εκατομμύρια. Ολοι Παρασκευή κύλησε με αυτόν τον πάρα πολύ ωραίο διάλογο και αποκαλύψει αυτού του τύπου χαρακτηριστικά του ήθους μιας εξουσίας που είναι δουλοπρεπής, σκύβει στα μνημόνια σε όποιον βρει. Απολύτως λογικό το ήθος όλων αυτών έτσι όπως λειτουργούν και στα υπόλοιπα δεν θα μπορούσε να υπήρχε κάτι διαφορετικό στον πολιτικό τους λόγο αφού οι πολιτικές πράξεις τις λες και άτιμες, άνετα και κανονικά. Ε, να συνεχίσουμε όμως λίγο με τις εικόνες περί σημεών, φουστών κλπ θα πρέπει να συνεχίζουμε την προσπάθειά μας την προσπάθειά μας να σηκώνουμε ψηλά τη είναι και συνεπώς το μνημόνιο Γιατί ο συνεπή αγωνιστής δεν αλλάζει. <Τι αφούστα> Όντω, ο συνεπή αγωνιστή, φούστα δεν αλλάζει, είναι η αλήθεια. Ο συνεπή όμω, 2.11-208.200, είπαμε και πριν, σα περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά να πείτε ό,τι θέλετε, τον καϊμό σα και όλα τα υπόλοιπα. Μπορείτε να στείλετε και SMS γράφοντα real καινό, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1965 ή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι studio, παπάκι realfm.gr. Ο Νίκο Απρανίδη ρυθμίζει ήχο, έχουμε λίγε διαφημίσει και αμέσω μετά είμαστε εδώ με ακόμα μία φάρσα. Mięięięta, że tak powiem. Konstanty, aniżeli powiedziano w tym wypadku Δόξα το Θεώ που φτιάχτηκε το ΕΑΜ και δεν γίναμε μονάκο Αν έχετε πάει, θα καταλάβετε. 4 ευρώ το μπουκαλάκι το νερό. Τουλάχιστον εδώ έχει πιο λίγο το νερό. Και δεν έχουμε όλο αυτό το σόι από πάνω να μα κυβερνά. Έχουμε εκδήλωση το βράδυ. Εκδήλωση και πρέπει να ενημερώσουμε και την Ελένη Αυλωνή του. Παρακαλώ. Ναι, γεια σα. Από το πολιτικό γραφείο τη Ελένης Αυλωνή του τηλεφώνω. μια κλίση από εσά. Α, τι κάνετε. Ρε τη Ντούλα, από το πολιτικό γραφείο του κυρίου Φλαμπουράρη. Τι κάνουμε. Γεια σα, καλημέρα. Είμαστε καλά. Καλά, καλά, Συντρόφισα, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Σα κάλεσα για να επιβεβαιώσουμε αν ήρθε το κούριερ στην ε, κυρία Βλονίτου σχετικά με την απόψηνή έκτακτη εκδήλωση που έχουμε βάλει. Ναι. Δεν ξέρω αν έχει έρθει. Είναι πρόσκληση για την απόψηνή εκδήλωση στον Ιαννό με παρουσίαση που θα κάνει ο κύριο Λαμπουράρη. Είναι έκτακτο λίγο το περιστατικό γιατί είναι. Ε, ε, ε, που, ναι, ε, ε, είναι ε, για ε, την ε, ίδρυση ε, στι... του ΕΑΜ 27 Σεπτεμβρίου. Το γνωρίζουμε, φαντάζομαι. Τώρα. Ο σύντροφο θα παρουσιάσει σήμερα το βιβλίο ΕΑΜ και Δίκαιη Ανάπτυξη. Αν θέλετε να το σημειώσουμε λίγο για να το επιβεβαιώσω, γιατί το δίπλο διπλοτσεκάρω. ΕΑΜ και Δίκαιη Ανάπτυξη. ΕΑΜ και Δίκαιη Ανάπτυξη, στάση-αντίσταση. ΕΑΜ και Δίκαιη Ανάπτυξη. Είναι, είναι από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι μια αναφορά στο παρελθόν, στι παρελθοντικέ μα ρίζε και στην αναλογικότητα. Γίνεται διασύνδεση με το μέλλον. Στάση. ακριβώ, διασύνδεση με το μέλλον γίνεται. Αντίσταση. Στάση-αντίσταση. Πώ λέμε στάση κολιά σου, ένα εσωτερικό <laughs> Προσέξτε να δείτε τώρα, θα προλογίσει ο σύντροφος ο Καρανίκας. Ναι, ο Παπανίκας. Ωρα... Καρανίκας, Καρανίκα, ο σύντροφος ναι, ο, Καρανίκα, ο Καρανίκας. Ε, ο σύντροφος ο Καρανίκας, έτσι, θα προλογίσει. το σημειώνουμε. Ναι, ναι, ναι, σημειώνω ό,τι μου λε. Και ε, η έκπληξη της βραδιάς θα είναι ο σύντροφος ο Χρήστος Οδάντη, ο οποίος έχει επιμεληθεί κάποια νεοαντάρτικα, θα το πούμε έτσι, Okay. Το γνωστό Κάπως. δηλαδή τα τρία γράμματα πάντα φωτίζουν την ε, ολόφωτή yeah. μα στη γενιά Θα το κάνουμε έξι γράμματα πάντα φωτίζουν την αριστερή μα στη γενιά Εντάξει yeah. θα γίνει κάποιο έτσι σ' άλλος έτσι λίγο να συζητηθεί έτσι, Και yeah. μα yeah. δείχνουν ε, το δρόμο yeah. τη ανάπτυξη mm -hmm. Για να φέρουμε τη λευτεριά που λέει Για να φέρουμε ή τη δουλειά <laughs> ή τα γεμιστά Τώρα δεν ξέρουμε <laughs> και αυτό τώρα στους λευτερτάτες δεν το Εντάξει εγώ θα ενημερώσω και ε, ελπίζω να έρθει και η πρόσκληση. Μην ήσυχε, στείλε την αυλονίκη το βράδυ και θα γίνουν όλα. Το καλύτερο που είναι να φέρουν τα γεμιστά, γιατί η δουλειά και όλα αυτά έρχονται και παρέρχονται. Ενώ να τα ψυγεμιστά, μένει και πιάνει και το. Πολλά Μέρος μέρο Α. Εσεί που είστε διεθνού φήμη αναλυτή, <σομίως> δεν είμαι διεθνού φήμη. <σομίως> Η μάνα που με ξέρει εντό ορικών ε, ορίων. <σομίως> Αλλά εντό ορικών. Όταν έλεγε ο Τσίπρα και ο Σίριζο ότι θα αλλάξουν την Ευρώπη, τι εννοούσαν άλλαγε. <σομίως> Αυτό που βλέπουμε να γίνεται στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ολλανδία. Μια τέτοια αλλαγή, α πούμε. Μια τέτοια αλλαγή. Προοδευτική αλλαγή, λοιπόν, έτσι. Κοίταξε, είναι μια αλλαγή. Άμα το δει με αριθμού, με έναν τρόπο, τον Ντελίνκι είχε μια αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα ποσοστά του. Άλλο που πάτωσε, είχε μια αύξηση. Οπότε είναι προοδευτική αλλαγή. Είναι μια, μια πρόοδευκή δηλαδή σιγά σιγά και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 4 δεν πήγε στο 35 Α uh, go back κυρία Μέρκελ αυτό εννοεί κάτι τέτοιο δηλαδή Άμα αυτό μεταφράζει, ναι αυτό <ΣΣ1> Ναι Επιτέλους Άμα πια αυτό το πράγμα, τόση ώρα, τόση μαλάσει και να μην μπορώ να μιλήσουμε. Ε, ναι, σε ψάχνω. Λοιπόν, είμαι ο άνεργο φοιτητή. Νεσαι Θεσσαλονίκη. Ναι, γιατί είσαι και ο μόνο άνεργο φοιτητή, α πούμε. Εντάξει, έψαχνα για πρακτική. δεν είμαι... ε, Για πρακτική να πάσει κάποια καφετέρια άνεργο φοιτητή. Να λάβει δουλειά να ξεβάλεισει τι σα Έχουν ανάγκη, δεν μπορεί τόσο βάψουμε, κάποιον θέλει να κάνει το μετά. Η Φά... κρίση για να οι ευκαιρίε δεν τι βλέπετε όμω. Άκον σα πω τώρα, το θέμα είναι ότι βρήκα πρακτική, σε πέρα τηλέφωνο και βρήκα πραγματική το, το αδεινατήσει στον Ακούει και δεν τρώνε και λέει. Εγώ τώρα βρήκα πρακτική. Να πον. Θα παίρνει λεφτά στην πρακτική, κανονικότατα. Μπα το διάλειμμα, μπράβο. Άρα δεν είσαι άνεργο φοιτητή. Όχι, την τρίτη ξεκινάω, δεν ξεκινάω σήμερα. Ναι, καλά, εντάξει. Θεωρητικά έχω απογράψει. Ακόμα όμω ποιο είναι το θέμα. Κανονικά θα μιλήσει με το Δήμο και θα μου δίνανε 170. Ποιο Δήμο, Μα το Δήμο Θεσσαλονίκη. Που... Καλαμαριά, σαν παράδειγμα. Ναι, εντάξει. Γιατί Θεσσαλονίκη για να έχει τύχη πρέπει να έχει πάει στο survivor. Πρώτα να είσαι Κινέζο και μετά να σε πάρουν. Ναι, έχει δίκιο σε αυτό που λε. Το θέμα είναι ότι από το Δήμο που μου δίνανε Στο μέσο το οποίο όλοι πολεμάτε και είμαι ο μόνο ο οποίο το υποστηρίζει πλέον εν μέσω κρίση. Στο μετρό? Τράπεζα. Ού, με Στο μετρό τη Αλουνίκη έπρεπε. Τράπεζα 550. Καλά. Είναι. Λέτε, οπότε μιλάει κανένα μαλλγίε για την ανακεφαλαιοποίηση και ότι οι τράπεζε μα τα φάγανε. Είμαι ο πρώτο άνθρωπο ο οποίο είπε υπέρ με τι τράπεζε. Θα τα φάγανε τι τράπεζε, ε! Μόνο μην κάνει τόσο μεγάλη ζημιά με αυτά τα 550. Φοβάμαι μη Πάλι εμεί τα ανακεφαλαιοποιούμε. Κοίταξε, ό,τι μπορέσω να φάω, θα φάω. Άμα μπορέσω να βάλω και κανένα μηδενικό στο λογαριασμό του δικό μου, θα το κάνω. Τι να σου πω τώρα. Αποστολάκι μου, μόλι γυρίσαμε στα πάτρια εδάφια από ένα γεμάτο τριήμερο στο πάρκο Αντώνη Τρίση. Μωρή εκδρομή, καταέφυγε με πόλεμα. Μόλι γυρίσαμε στη χωριστή δράμα. Θέλω να συγχαρώ τον Νίκο Αμπατκέλο, γραμματέα τη ΝΕΕ και το κομματικό συμβούλιο για το συγκλονιστικό τριήμερο που απολαύσαμε Εντάξει, με... μόλι, τα μάθαμε. Όλε οι το γράψαν, τα κανάλια, τα μέσα, όλη την ώρα βίντεο, με... live,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 Ο Νοεμβρίου είναι αυτό ή τι τρελαθεί. Εμεί, Μόρι, Εμεί κάνουμε το πρόγραμμα στο κανάλι. Α, ωραία, φτέω να αποσυντονίσω το κανάλι και θα το ξανασυντονίσω 7 Νοέμβρη. Καθόλου δευτέ. Και να το αποσυντονίσω και τη τηλεόραση που μπαίνει στα σπίτια. Καθόλου δευτέ. Yeah. Σού παγωγο αυτέ. Θα το κάνω εμαθαίωμένο. Κάνε μόλι, τι θε. Να δω τι θα βλέπει. <laughs> εγώ δεν βλέπω, δεν έχω ανάγκη. Εδώ δεν σε μοιάζει, αυτό δεν είναι τηλεόραση. <laughs> Αν το αποσυνείστε, θα του κάνει τα μούτρα κρέα, θα το καταλάβουν. Ε? Αγάπη μου, εγώ δεν βλέπω όλα βλέπουν άλλο μέσω στο σπίτι. Με πώ σημαίνει μόλι, Μόλι παρτόλετε Έρχονται μου αγαπητοί μου. Ναι, ναι, Μουσαφιρέ το λέμε τώρα. Ονομάσαμε την μου Μουσαφιρέ. Τέλος πάντων, εγώ δεν έχω αντίρρηση. Πείτε ό,τι όνομα θέλετε. Αναφέρεστε σε ένα κλαμπ στο οποίο με τον κύριο Γιακουμάτο, πού τον κύριο Γιακουμάτο, με το 1994 και με κάποιου βουλευτέ τη Δημοκρατία, που έχει μέσα μια αίθουσα για να βλέπει αγώνε, που έχει εστιατόριο, που έχει μπάρ και περνάς κάποιε ώρε. Περνά κάποιε ώρε. Τώρα, αν βρέθηκε μέσα στα πλαίσια τη να με βγάλουν φωτογραφία προ τα από τη ρουλέτα. Δεν παίζουν τα λεφτά του ελληνικού λαού, κύριε Στοδράκη. Τα λεφτά του ελληνικού λαού είναι σωστά τοποθετημένα. Και κάνουν ό,τι μπορούν για να παραμείνουν σωστά τοποθετημένα. Δεν παίζει με τα λεφτά του ελληνικού λαού, μετά τα τα λεφτά παίζει. Το είπε και ο Πάνο Ο Καμένο. Την μία ότι τυχαία βρέθηκε η φωτογραφία. Την άλλη ότι δεν παίζει λεφτά του ελληνικού λαού. Όλα αυτά που γίνανε τα ωραία στο Λονδίνο. Είναι αυτά που λέγαμε και πριν. Η ωραία συζήτηση την Παρασκευή με τι ωραίε εικόνε που δημιούργησε. Δύο ανακοινώσει. Η μία είναι ότι ο Μάριο Ζέρβας αθώθηκε ομόφωνα και έτσι λύγει όλη αυτή η ταλαιπωρία που είχε 7 χρόνια. Είχε συλληφθεί στι διαδηλώσει του 10. Τον είχαμε βγάλει και την προηγούμενη εβδομάδα. Εδώ είχαμε μιλήσει. Επειδή είχε στο σακίδιό του ένα σαμπουάν, μια πετσέτα. Γιατί δουλεύει ω δάσκαλο κολύμβηση σε παιδάκια. Είχε πάρει μέρο σε διαδηλώσει τότε. Και επειδή είχε μαλλιά που δεν άρεσαν στου αστυνομικού, τον είχαν συλλάβει 40 μέρε στη φυλακή. 7 χρόνια ταλαιπωρία και όλα αυτά λήξαν με μια ομόφωνη. Απόφαση χθε του δικαστηρίου. Τώρα η ταλαιπωρία και το ψυχικό κόστο, πώ πληρώνεται και πώ αποζημιώνεται, ένα τεράστιο θέμα που το έχουμε ζήσει πολλέ φορέ και υπάρχουν και ακόμη περιπτώσει, η Ριάννα στην φυλακή. Η δεύτερη ανακοίνωση, ο Νίκο Μπογιόπουλο, επειδή ρωτάτε, κάθε μέρα 6 ώρα, 6 ώρα μέχρι τι 7 στο Real FM, 6 ώρα το ραντεβού, κάθε μέρα μέχρι τι 7 μόνο του. Από 6 ω 7. Τρίτη ανακοίνωση είναι έχει να μα πει ο λαό. Γιατί δεν λέτε για τα δάνεια του Νουδού και του Πασόκ, παιδιά! Τα δάνεια του Νουδού και του Πασόκ, από αυτι... την Αθήνα. Γιατί <ε> θα... δεν συμφέρει, μα πληρώνουν τώρα. Να σου πω ψέματα, έχουμε πάρει μέρισμα από αυτά τα δάνεια και δεν συμφέρει, δεν τα λέμε. Γιατί χρωστάει Νουδού και το Πασό, γιατί το Πασόκ γι' αυτό θέλει να <ετοί�> αλλάξει αφημία και να πάει να γίνει παράταξη Για να γλιτώσει τα χρέη, νομίζω. Καλά, εντάξει, οκ. OK. Την καλύπτεται και εσεί, βλέπω. Την καλύπτουμε. Η <ετοί> αλήθεια, <ναι, είναι ελέγμα> αλήθεια είναι ότι αν κάτι κάνουμε, την καλύπτουμε. <ε> <conspiracy> ναι, ναι, ναι. Ο σανό που τρώτε έχει γκοτζιμπέρι, υποφαέ, κάτι ή είναι παλιού τύπου. Καλά Πώς είστε Πολύ καλός, Γενικώ κομισεβάμενος τα έλεγα Το ξέρω βρε αφού είσαι καβιάρικα γόλυτο Ε, σας τα λέω εγώ τι. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε Τώρα θα με πιστέψουν ευτυχώς και τα ζώα Το θυμάμαι, θυμάμαι φωνούλα εγώ, τι νομίζει. Εγώ θυμάμαι ένα φως που ερχόταν μαζί σου Θυμάμαι ένα φως που ερχόταν μαζί σου Και η νύχτα ξημέρων αλλιώς Η μέρα ξημέρων Ναι, ναι, συνέχισε. Επίσης, θυμάμαι ένα σπίτι που γιατρεβε τη θλίψη. Θυμάμαι να σπίτι που τη θλίψη Αυτά. Ναι, ναι, συνέχισε. Τίποτα, αυτά δεν μπορώ να πω κιόλα. Και το τελευταίο το είπα για να μην νομίζω ο Αγγελάκας ότι έχουμε μπάρκο. Α το κάτω τη τσάνταρε, κοίτα Το κάτω στο καφάλι, σιλά τα ρε. Βγάλετε μια απόφαση, ρε παιδιά. Άξο το μπα. Τσιλά τα κόλια. ρε. Σε μένα, στα πόδια μου. 500 τσάνταρε. Κοίτα ένα μπα πίσω, ρε. Το κάτω καφάλι. Γιατί βρε ρε. γιατί Για να δω τι κάνει, δε. Καλά είναι. Κέρατα. Καλά είσαι. Ναι, ρατά, αυτό. Αγάπη, Αγάπη, Αγάπη μου, Αγάπη μου, Αγάπη μου, Αλήθεια μου, Ψευτια μου, <Ρι> Αγάπη μου, Αγάπη μου, Αλήθεια μου, Ψευτια μου. Δεν πήρα να σου πω ότι την Παρασκευή πάλι ήσουν ατέλειω, διότι πριν φύγετε για διακοπέ, είχα ζητήσει τι παραγγελίε να μου βάλει τον γέρα. Δεν μπόρεσε τότε, μου τα έβαλε τώρα. Δηλαδή δεν ξέχασε. Δηλαδή ξεχνιέται ε. ο αεροτάζ, δεν ξεχνιέται. Ε. Γιατί στο έρωτα τα Πιο πέρα από την τρέλα φτάνει. Αυτό. Το έρωτα τα παρανοεί, Πιο πέρα από την τρέλα φτάνει. Γιατί παντού το αίσθημα του Και όλα τα λάθη. Είσαι τέλειο. Το ξέρω. Είπι τίποτα. Σαν επαγγελματία, σαν άνθρωπο, σαν εμφάνιση. Σαν όλα, παιδί μου, σαν όλα. Και λίγα αγαπώ, λες Πολύ. Νέο αποστολή. Ναι. Ένα λεπτάκι. Περιμένω, τι περιμένω. Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Ναι με, τι περιμένω. Μισό λεπτάκι. Ε, δεν ενδιαφέρεστε για μια φιάλη γραερίου. Ναι, ναι, θέλω φιάλη. Ο οδηγό μα, ένα λεπτάκι. Είμαι υπερφύαλο, θέλω πολλέ. <laughs> Οδηγέ, driver, mister cab driver. Cab driver won't stop to let me Μίστερ Gas Driver, παρακαλώ. Γεια σα. Για τη φιάλη ενδιαφέρομαι. Ναι, για πού Τσα, για το σπίτι. ένα μηδέν. ένα μηδέν. Ναι. Ποιο <ΣΣ> είσαι, δεν είμαι ο Άκη, την μπουκάλα εγώ θέλω, την υγραερίου. Α. Να σου πω τώρα, πόσο έχει, γιατί εγώ έχω την παλιά. Έχει την παλιά, τι μπουκάλα θέλει. Ε, την κανονική, πόσο είναι, αυτή τη, τη, τη, τη μεσαία, α πούμε. Στη μεσαία, μάλιστα, τη μεσαία δεν εννοεί. Αυτή που έχει γύρω στο 20 άρκο, παιδε, πόσο έχει. Γιατί πρόβλημα. Όχι, όχι, δεν με ενοχλεί. Αερίζομαι καλύτερα. Είναι αυτό που λέμε κολοφορτιά. Τι θα γίνει, θα φέρετε την μπουκάλα, παιδιά. Έχω ξεμείνει, θέλω να μαγειρέψω. Καλό φαγητό, Αγίου. Ψάρια, σαρονικού Λίγο, ρε, πάρτε την Ιωάννα, δεν μου ξέρει. Πότε την Ιωάννα, Μαζί με την μπουκάλα μπορεί να μου στείλει και τα στήθια σου. Σκαναρισμένα. Γεια σα, Αποστόλ, γεια σου, φυλάκι. Ιωάννα, μου μωρό μου. Και για όλου εσά που είστε νέοι και είστε και αριστεροί και θέλετε να τελειοποιηθείτε, έχουμε και πρόταση. Και η Ελένη Αυλονίτου! Τι έχουν όλοι και τα βάζουμε τον Τσίπρα! Και ο Γιάννη Μπαλάφα! Υπάρχει μνημόνιο σήμερα. Μνημόνιο δεν υπάρχει το, το, σήμερα. Όχι κύριε Βαγκελάδο. Μνημόνιο δεν υπάρχει. Και η θεανοφωτίου! Ο Τσίπρα είναι ένα ηγέτη παγκόσμια ακτινοβολίας από αυτού που γεννιούνται κάθε 100 χρόνια και καρακοστά. εγώ τη δίζω στο κερατσίνι βρίσκω συνεχώς μπροστά μου ανθρώπους που λένε αχ βγάλετε αυτό το νόμο και κατάφερα να πάρω τη σύνταξή μου και ο Αλέκος Φλαμπουράρης και ιδιαίτερα θα ανοίξουν οι κάνουλες πολύ περισσότερο τον Αύγουστο του 18 που θα βγούμε από το Μημόνιο και ο Γιάννης Μιχελογιανάκης Μιχελογιανάκης τα τον ο γιατρός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 και λίγες γρούμπες ουτοπίες και ο Γιώργος Κατρούγκαλος ναι είμαι κομμουνιστής από τα 15 μου και ο Χρήστος Πύρτζης εγώ όντω! το 80 ήμουνα ανθιποπασόκος λάτρης του Αντρέα Παπατρέου όλοι αυτοί σπούδασαν στο ΙΕΚ Αριστερής συναρτησία, ΙΕΚ Αριστερής συναρτησία, μαθαίνεις την αριστερή αρλουμπαρία από του καλύτερου! Πάρτε τηλέφωνο τώρα! Έχετε 3-4 λεπτά ακόμη, όσο θα ακούμε το τελευταίο λαό που μας πάει και στο μαγκαζίνο με τον Νίκο Στραβελάκη. Γεια σας. Ναι. Ξυπνήστε, η Ελένη Λουκάιμη. Α, εντάξει, να ενημερώνεις κουρατή, γιατί εγώ νόμιζα ότι α, πήρε μια τρελή και είπε ξυπνήστε. Πες ότι Λουκά να καταλάβω α, ότι δεν είναι τρελή. Η Ελένη Λουκάιμη. Πες το να καταλαβαίνουμε, να συνονοούμαστε, νομίζουμε άλλα προ, νεκτρός, Tą νεχrą ta ta περάσαν. ta skata. Szanta, ta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 Τι γίνεται τώρα στη Γερμανία μετά τι εκλογέ. Αυτοί οι ακροδεξί λασάρονται ω σοβαρή χρυσί αυγεί, αν έχω καταλάβει καλά. Σοβαρή, ναι. Μα αν το πούμε και έτσι. Αν και όχι, αλέ... από ότι έχω καταλάβει, λίγο πιο μετριοπαθεί να ζει αυτή. Συνήθω τα έλεγε ο φίλο μετανάστη από το Βερολίνο τη προάλληλε σχετικά με την αυστηρή νομοθεσία όσων προβαίνουν σε ναζιστικού χαιρετισμού. Τελικά δεν αρκούν μόνο οι αυστηροί νόμοι. Αν η κοινωνία δεν αντιλαμβάνεται τι σημαίνει ναζισμό και φασισμό και δεν διατηρεί την ιστορική τη μνήμη. Μα αγάπημα είναι ένα γνήσιο λαϊκό κίνημα. Γιατί να μην το βγάλει στη Βουλή. Το είπε αυτό ο αντίστοιχο λοβέρνο. Το πολεμέδο τη Γερμανία, ναι. Είναι αλλά κίνημα προερχόμενο από το λαό. Αυτό. Λα, το αγκάλια σε κάποιο δημοσιογράφου, προφανώ. φαντάζομαι, Βγάζαν το γενικό γραμματέα του στι εκπομπέ του. Ε! Πολύ θέλει! Όχι, δεν θέλει πολύ. Δεν θέλει και πολύ. Στο Θα είχα... έπαιξα... παγγάλλω ότι είναι και μια σοβαρή χρυσή βγή. Έ, αυτά. Στο ήθελα ξαναπεί στο γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα. στο μάθημα τη ιστορία στα σχολικά χειρίδα δεν υπάρχει τίποτα σχετικό με το δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο. Τα γεμανόπου δεν μα τίποτα για το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο να μάθουν, mm. Όποιος ξέρει, ξέρει τώρα να τα μάθουνε σπίτι τους. Α, παράτα μας. Ναι. Η Ελένη Λουκά, ξυπνήστε. Τώρα, μωρίς, δεν τα πάμε. Άκουρετε, λευτερό. Του το του αιθρού κόκκινα χαλιά. Του δίνουμε το παράθυμο του Σωτήρος Χριστού. Να. Καταστάζει δραματικές... Εγώ ξέρω του Σωτήρος μεταμόρφωση. Που είναι... Τώρα αυτά τα καινούρια που λες δεν τα ξέρω. Του λοιπόν, τρόσ... έλα για... Θέλω να αφαιρώσω τα αποτελέσματα των γερμανικών εκλογών, όλου αυτού του γελίου τους, τους γερμανολάχνου, από τον Τζίμερο και τον Φωτοράκη, μέχρι κάτι αναρχόφιλελέντε που μα λέγανε Μην κατηγορείτε τον γερμανικό λαό, εσεί βγαίνετε χρυσή αυγή. Οι Γερμανοί δεν έχουν να ζει. 12% πήραν οι Γερμανοί να ζει, χωρί να έχουν ούτε τα προβλήματα που είχε ο ελληνικό λαό, ούτε να έχουν υποστεί τι συνέπειε και την εθνική ταπείνωση που έχουν υποστεί οι Ελλήνε. Οι Γερμανοί να ζει είναι αυτοί που πήραν 12%. Ναι. Α, οι άλλοι, οι χριστιανοδημοκράτε.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 Το και και άλλο 5% που θα έχουν πάρει τη διαμαρτυρία Ναι Η Ελένη Λουκά είμαι <Δελαια> Μπράβο χαρά που έκανα, τι καλά Κοίτα να σου πω κάτι, ο εχθρός είναι μέσα στην πόλη <Δελαια> Η πόλη ε άλλος Τερορεκ σκρού, η πόλης ε άλλο Τερορεκ η πόλης ε άλλο Τερορεκ σκρού, η πόλης ε άλλο η πόλης ε άλλο Μαζί με ράπη σε καλύτερη, έλα γεια Η πόλης είναι άλλο. Να!